Στοίχη 18-22 Ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών. 18:22 ο Χριστός μια φορά για πάντα έπαθεν επί του σταυρού τα αμαρτίας μας, ο δίκαιος και αναμάρτητος διμάστους αδίκους και αμαρτωλούς, δια να μας πλησιάσει και μας συμφιλειώσει προς τον Θεόν. Και θανατώθημεν κατά τη σάρκα, διέτου θανάτου όμοστού τούτου ενίκησε την αμαρτίαν και προσέλαβε νέας ζωοποιούς δυνάμεις κατά την ψυχήν. 19. Με την ψυχή του δε γεμάτην από ζωοποιών δύναμιν ανεξάντλητον, επορεύθη ευθύς μετά το θάνατών του εις τας ψυχάς που ετηρούνται στην την φυλακή του Άδου και κήρυξεν εις αυτά στο Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. 20. Τα πνεύματα τα αυτά υπήθησαν κάποτε, όταν η μακροθυμία του Θεού τα επερίμενεν επί χρόνων μακρών, μήπως μετανοήσουν και πιστεύσουν κατά τα σημέρας του Νόε, όταν κατασκευάζω το οικιβωτός, εις την οποία από τόσο πλήθος μόνον ολίγοι δηλαδή οκτώ ψυχέ, διεσώθησαν από το νερό του κατακλυσμού. 21 το οποίο ίδωρ και ημά σώζει τώρα με το βάπτισμα, εις το οποίον ευρίσκει την επαλήθευση και πραγματοποίησή του, ο παλαιός εκείνος τύπος, όπου η δια της κυβωτού σωτηρία προεικόνιζε τη δια της κολυμβήθρας και το βαπτίσματο σωτηρία. Είναι δε το βάπτισμα όχι απλός καθαρισμός και απόπληση της ακαθαρσίας της αρκός, αλλά θερμή αίτησης προς τον Θεό να μας δώσει συνείδηση να κάθε τύψη. Μας σώζεται το βάπτισμα δυνάμι της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, 22, ο οποίος κάθεται τώρα στα δεξιά του Θεού αφού επήγε δια της αναλήψεώς του στον ουρανό και υπετάχθησαν σε αυτόν τα διάφορα αγγελικά τάγματα, δηλαδή οι άγγελοι και εξουσία και οι δυνάμεις.